Όχι ακριβώς Γιατί έβαλε πριν το αντικείμενο Και το εποκείμενο ακολούθησε Πάντα εκεί την πατάω Ναι, δηλαδή Πάει δεύτερο Παριστερά Δηλαδή πάει έτσι Ειδικά Εσούντ Ουί Εσάκο πακητούια Είτου Με το ουσιαστικό μετά Το ουσιαστικό αλλά το ρήμα Όχι ναι το ρήμα Έβαλες παρατατικό και δεν είναι τώρα Ναι ναι ναι Θα είχα έκανα Mm, ναι, είναι, ναι, ναι, ναι. είναι δηλαδή προ, α, το αντρικό είναι ε, εδώ είναι το εδώ είναι εδώ είναι το είναι <laughs> είσαι σιγουρός είναι δυνατός διά τι μου συνέ Είναι αυτό είναι όταν, όταν πνίγεται είναι που, που είναι σ άλλο επεισόδιο αντί το... χλι slag luu ya oo so Άλαι Ναι-ναι, αλλά αυτό Είναι στο επόμενο επεισόδιο, αλλά peramio ke to Για να το ξέρουν οι άνθρωποι Ε, βέβαια, λέγεται η ιστορία Ούχι Ούχι Ούχι Ούτω ό, ομπλό, ούτω ό,